Ατε Γεωργία. Ευλογητό ο Θεός Σιμών πάντοτε, Νίγκαια και στου στον των όνων. Δόξα ή ο Θεός Σιμών, ή βασιλέφου, Ράνιε. το πνεύμα τη αληθεία, Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρό των αγαθών και ζωή, χορηγό ελθέ και σκύνο ενιμή. Τη καθάρισον ημάς από πάση κοιλίδο, και, και σώστον αγαθέτα ψυχά Σιμών αμή. Καλησπέρα. Αυτή ζέστη, ναι. <συσίλυντα> Ο από από στην Κύπρο, από είναι από Την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει για την διάκριση. Και είχαμε πει διάφορα θέματα ε, γύρω από το μεγάλο αυτό χάρισμα, να το πούμε έτσι, μεγάλη αρετή της διακρίσεως, η οποία έτσι σε γενικές γραμμές Εκεί όπου ο άνθρωπος είναι ταπεινός, όπου ο άνθρωπος δεν έχει δικά του θελήματα και δικές του προκαταλήψεις, αλλά αφήνεται τελείως ανοιχτός στο θέλημα του Θεού. Και με το πνεύμα αυτό της διακρίσεως, ε, διακρίνει τα διάφορα πνεύματα, τις διάφορες ενέργειες, ε, εάν είναι εκ του Θεού ή όχι. Τώρα πηγαίνουμε στο δεύτερο κεφάλαιο της Επιστολής του Αποστόλου Ιακώβου που λέγει το εξής Αδελφοί μου, μη εμπροσωποληψίες έχετε την πίστη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού της Δόξης. Η άγκαρης έρθεις στη συναγωγή ημών ανήρθεις ο δαχτύλιος εν αισθήτη λαμπρά εισέρθει δε και πτωχός εν ρυπαρά αισθήτη και επιβλέψετε επιτοφορούντα την αισθήτα τη λαμπράν «Και είπετε αυτός η κάθου όδε καλός, και το πτωχό είπετε εσείς τήθη εκεί, η κάθου όδε υπό το υποπόδιό μου, και ούδε κρίθητε ενε αυτής και γένεστε κριτέ διαλογισμών πονηρών». Δηλαδή, να το πούμε και στη Δημοτική, το καταλάβετε. «Αδερφοί μου, την πίστη σας, τον Κύριο της δόξας, τον Ιησού Χριστό, να μην την εκδηλώνετε με μεροληπτικές πράξεις, προς τους συνανθρώπους σας. Για παράδειγμα, έρχεται στη σύναξή σας κάποιος με χρυσά δαχτυλίδια και πολυτελή ενδύματα και έρχεται και ένας φτωχός με λερωμένα ρούχα. Αν δώσετε σημασία στον καλοτιμένο, λέγοντας του «κάθισε παρακαλώ εδώ, στην καλή θέση» και στο φτωχό μπείτε «εσύ στάσου εκεί» ή «κάθισε εδώ κάτω, δίπλα στο σκαμνί που βάζουν τα πόδια μου». Δεν μερολυπτείτε και δεν γίνεστε κριτές, κάνοντας πονηρές σκέψεις. Μιλάει ο Απόστολος Ιάκωβος για ένα φαινόμενο, το οποίο είναι η σε συνάξεις των πρώτων χριστιανών, όπου φαίνεται και εκεί το ανθρώπινο στοιχείο της Εκκλησίας των ανθρώπων. Διότι φαίνεται ότι στις συνάξει που είχαν οι χριστιανοί πρώτοι, όταν έμπαινε κάποιος πλούσιος, ντυμένος, ωραία κτλ, είχε μια ιδιαίτερη θέση, ενώ όταν έμπαινε κάποιος τοκός, είχε μια πιο ταπεινωτική θέση. Ε, βλέπετε ότι πάντοτε υπήρχαν δυστυχώ τα ανθρώπινα με πτά στοιχεία στους χριστιανούς, σε όλον τον κόσμο, σε κάθε δεν ήταν άγγελοι, ήταν και αυτοί άνθρωποι όπως και εμάς. Οι οποίοι βέβαια αγωνίζονται να γίνουν τέλεια εν Όπω Όπως συμβαίνει και σήμερα στον κάθε ένα από εμά. Και μπαίνει το μεγάλο θέμα της προσωποληψίας την οποία φύγει εδώ ο Απόστολος Ιάκωβος και λέγει να μην είμαστε προσωπολήπτες. Δηλαδή να έχουμε άλλη συμπεριφορά στον ένα και άλλη συμπεριφορά στον άλλο, επειδή ο ένας χάνει να είναι πλούσιος και ο άλλος τυχάνει να είναι φτωχός. Να μου πει κανείς τώρα, εντάξει, ε, είναι όλοι άνθρωποι, α πούμε, έχουν όλοι άνθρωποι την ίδια θέση. Έρχεται, ας πούμε, πρόεδρος Δημοκρατίας. Θα του δώσουμε μια θέση, τα κάτσι. Δεν θα του πούμε, ε, όπου έβρισκάτσι, ας πούμε, που μπορεί να το πούμε, ξέρω εγώ, σε έναν συνάθρωπο μας. Ε, καλά, σίγουρα, δεν θα το κάνουμε έτσι. Το θέμα είναι, όμως, γιατί κάπου πάλι λέγει ο Απόστολος ότι να τιμούμε τιμούμεν αυτούς ανθρώπους που έχουν ε, κάποια θέση. Να τιμούμε τον Βασιλέα, να τιμούμε τους την υπεροχή όντας, αυτούς που είναι άρχοντες των λαών κτλ. Τους τιμούμε δεν είμαστε αναρχικοί. Δεν μα διδάσκει την αναρχία το Ευαγγέλιο. Μα διδάσκει να τιμούμε τον κάθε άνθρωπο ανάλογα με τη θέση του, ανάλογα με το αξίωμα του, ανάλογα τέλο πάντων με την προσφορά του, με την ηλικία του. Ε, διαφορετικά είναι ένα μικρό παιδάκι, ένα μικρό παιδάκι θα βάλει να καθίσει ξέρω εγώ και κάπου σε ένα μικρό ή ε, θα βάλει σε ένα μεγάλο ηλικιωμένο με άνθρωπο να κάτσει στην παιδική καρέκλα. Ε, Αυτέ οι κινήσεις να μην γίνονται από προσωποληψία, αλλά με μια ανυγία, με, ε, με μια σωστή στάση απέναντι στον κάθε πως Τοποθετούν τον κάθε άνθρωπο στην ανάλογη θέση κατά την κρίση μου, κατά την θέση του και εκείνου. Όχι επειδή θέλω να τον κολακεύσω ή να φανώ προσωπολίτη, αλλά γιατί έτσι είναι η κοινωνική δομή των πραγμάτων. Έτσι. Βλέπετε, και μέσα στην οικογένεια. Ε, παλαιότερα που έτρωγα μαζί άνθρωποι, δεν ξέρω πώς τρώμε μαζί να ακούω με οικογένειες, ο πατέρας είχε τη θέση του, η μητέρα είχε τη θέση της, η γιαγιά τη θέση της, ο παππούς τη θέση του, τα παιδάκια τη θέση τους, ο καθένας είχε τη θέση του. Μου έκαμε εντύπωση, όταν ήμουν στην Αθήνα πριν, όχι την άλλη φορά, φορά, ένας ταξιτής πολύ σοφός άνθρωπος, και ε, με ήταν κληρικό και τα λοιπά και όπως έχουν και ευχαίρια λόγου ας πούμε εκεί οι άνθρωποι ας, άρχισε να μου μιλάνε, να μου λέει διάφορα πράγματα. Και άρχισε να λέει για τους νέους της εποχής και ξέρω εγώ και τα παιδιά μου και αυτά. Και μου είκαμε εντύπωση κάτι που μου είπε, λέει εμένα, ήρθε ο γιος μου λέει και μου είπε κοίταξε θέλω να είμαστε φίλοι, να σε θεωρώ καλό μου φίλο. Και δούσα ένα χαστούκι και δεν πάκουσα να σου πω Φίλου να πάνε βουρήσει να αλλού εγώ είμαι πατέρα σου. Και θέλαμα ζωή σαν καλό σου πατέρα. Άλλο πάρε ο πατέρα σου και άλλο παραμένουν φίλο σου. Λέω, κοίταξε αυτό ο άνθρωπο, ο απλοϊκό άνθρωπο που ίσω ποιο ξέρει και πόσα τα ήξερε. Είπε μια μεγάλη αλήθεια που εμεί ε, το κάνουμε σήμερα όμα εγώ με τα παιδιά μου φίλο και με φίλη και τα λέμε όλα και ξέρω. <κοίτα> ναι, εντάξει, να σε φίλο και φίλοι αλλά. Δεν μπορεί ο γιος σου να σου λέει, ε, ξέρω εγώ πούμε ε, με το μικρό σου όνομα σαν ελληφίλη του α πούμε. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Ή να αποκαλεί τον πατέρα του με το μικρό του όνομα. Αν πού μιλάς, ποιος είναι ο, ο Δημητράκη, ας πούμε, ξέρω εγώ ο Κωστάκης, ο Χριστάκης, ο ουσδήποτε. Ο πανίκο, ο Γιώργος ας πούμε. Έλα Γιώργο, τι κάνεις. ποιο είναι ο Γιώργος, ο πατέρα μου. Ε, καλά, τον πατέρα σου, έτσι του λέει. Χά με λέω Γιώργο, τι κάνει. Γιατί με το λες, πατέρα, ήξερα μου, πέσει του κάτι άλλο. Ε, το να καταλήγει ο άνθρωπος τα όρια, α πούμε, και του όρου τη ε, δεν είναι όμορφο πράγμα. Δεν είναι όμορφο πράγμα. Δεν σημαίνει ότι αυτό, το, αυτό είναι μια καταναγκαστική εξουσία ή η προσωποληψία, όπως δέγεται ο Απόστολος. Ούτε η προσωποληψία ο καλό, αλλά ούτε και το αντίθετο, η αναρχία και το ισοπαίδωμα όλων, είναι καλό. Κοίταξε, είμαι πατέρας. Είμαι πατέρας. Άλλο πράγμα είμαι, είμαι σαν πατέρας στο παιδί μου και άλλο πράγμα είναι ο φίλος μου. Με το φίλο σου μπορεί να παίξει και ξύλο μπορεί, ξέρω εγώ, να συμπεριφερθείς με ανθρώπου που είναι διαφορετικό. Τον πατέρα σου δεν μπορεί να κάνει έτσι πρέπει να έχει μια άλλη στάση. Και ο καθένας μέσα μας έχει τη στάση του, τη δική του, τη θέση του. Άλλη θέση του ενός, άλλη θέση του άλλου. Και όλοι έχουν ανάγκη οι άνθρωποι, αφού ξέρετε, καμιά φορά, ε, εάν δεν έχουμε τη θέση που πρέπει να έχουμε, δεν λειτουργούν τα πράγματα σωστά. Κάποτε Κάποια κοπέλα θέλει να χωρίσει τον σύζυγό τη Για ποιον λόγο. Γιατί λέει δεν είναι αυστηρός. Είναι τόσο πολύ καλό, που απελπίστηκα μαζί του ας πούμε. Δηλαδή δεν στέκει σαν άνδρας μέσα στην οικογένεια. Να έχει τον λόγο του, να έχει τη θέση του, να έχει ξέρω εγώ την πυγμή του, να έχει το... Τι θέση του σαν άνδρας. Τόσο μαλακός, τόσο καλός, τόσο τον κάνουν ό,τι θέλουν. Που ευαρύθηκα τον πλέον. Τι να τον κάνουν. Τι να τον κάνουν του ε, καλό, καλό πράγμα να είσαι καλώ, α πούμε, αλλά ε, δεν, δεν είναι, είναι αυτό που λέγαμε την προηγούμενη φορά: η διάκριση. Εντάξει, να είσαι καλώ, να είσαι χρυσό, να είσαι όλα τα καλά να τα έχει πάνω σου. Αλλά πρέπει μερικά πράγματα να καταλαβαίνει και μερικά όρια. Ότι για να λειτουργήσει η οικογένειά σου πρέπει να κρατά και το τιμόνι. Εάν ένα οδηγό ενό λεωφορείου από πολύ καλοσύνη αφήσει το τιμόνι και τραγουδά με τα παιδιά καταλαβαίνετε πού θα πάει το λεωφορείο, έτσι. Εκείνος πρέπει να προσέχει τη δουλειά του και να μην κοιτάζει την καμνων πίσω. Θα το τιμόνι μόνη του. Ή αν επιβάλλεται να, να κάνει μια παρατήρηση για, γιατί κινδυναίου, ξέρω εγώ οτιδήποτε, θα το κάνει. Ή ο δάσκαλο, Μπορεί ο δάσκαλος, από πολύ καλοσύνη, να αφήσει συντάξεις να γίνει χαβρα; εάν το κάνει, θα, θα ζημιώσει τα παιδιά. Εγώ θυμάμαι ένα, ένα μάθημα, Μέχρι τώρα, δηλαδή, τέλειωσα το Λύκειο και πάντα έπαιρνα 10-11 στο, στον έλεγχο μου, διότι τα πρώτα δύο χρόνια, ο Καθηγητή μου που έκαναν μάθημα ήταν τόσο καλός βέβαια, καλός άνθρωπος, αλλά δεν μπορούσε να επιβληθεί. Τρώγαμε παγωτά με συντάξεις, τρώγαμε φιστίκια, πετού, πετάσαμε με ρουκέτε. Ήταν το καλύτερο μας καθηγητής. Όταν είχαμε το μάθημα, ήταν οι πιο ευχάριστοις μας ώρες. Το αποτέλεσμα το ποιό νέτο το μάθημα του μετά, δεν ξέραμε τίποτα. Δεν, τίποτα δεν ξέραμε. Δεν, δεν μπορούσαμε πλέον να τα παρακολουθήσουμε. Διότι η πολλή του μας κατέστρεψε. Όλα τα παιδιά που μας στην τάξη του, ας πούμε, κανένα δεν ήξερε το μάθημα του. Δεν του είχε από ο άνθρωπος. Ταν τόσο πολύ μαλακός χαρακτήρας που δεν μπορούσε να επιβληθεί. Ναι, αλλά δεν γίνεται, ας πούμε. Πρέπει να έχουμε όρια. Είσαι εργοδότη, είσαι πατέρα, είσαι δάσκαλο, είσαι σύζυγος, είσαι οτιδήποτε. Πρέπει να έχει τα όρια. Στα παιδιά μα πρέπει να βάζουμε όρια. Δεν μπορούμε χωρί όρια. Ναι, αλλά τα όρια πρέπει να τα φυλάξει κάποιο. Πρέπει να είναι κάποιο ο οποίο θα πει: Εδώ σταμάτα. Δεν γίνεται να υπερβεί το όριο. Η έχει συνέπειε, εάν υπερβαίνει τα όρια σου στο παιδί του. Πώς θα παιδαγωγήσει το παιδί σου, εάν δεν του έχει όρια και συνέπειε. Μετά θα γίνει απέδευτο το παιδί. Δεν θα παιδαγωγηθεί <coughs> τίποτε. Το ίδιο πράγμα λοιπόν συμβαίνει γενικά και στον κόσμο μέσα. Ζούμε στην κοινωνία. Ναι. ξέρω με τη θέση του κάθε ανθρώπου. Όταν απονέμω μια τιμή σε έναν άνθρωπο, δεν την απονέμω γιατί θέλω κάτι από αυτόν ή ξέρω εγώ να τον καλακέψω και να του φανώ ότι είμαι φίλος. Όχι. Σέβομαι τη θέση. Ξέρω εγώ, είναι ο δήμαρχος. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι ο δήμαρχος, ποιος είναι τώρα. Ο δήμαρχος είναι μια θέση. απονέμω την τιμή και τον σεβασμό που απαιτεί θέσεις του. Σήμερα είναι αυτός, αύριο θα είναι ο άλλος. Με θα βρω είναι ο άλλος. Δεν, δεν ασχολούμαι με το πρόσωπο. Λέω, παράδειγμα, ασχολούμαι με τη θέση. Είναι ο δάσκαλο μου. Είναι ο διευθυντή του σχολείου. Σήμερα είναι ένας διευθυντής, θα βρει ο άλλος διευθυντής. Απονεύω τους ο οποίος ανήκει στο διευθυντή, όχι στο πρόσωπο εκείνο. Ε, ένας άνθρωπος είναι λικιομένος. Δεν μπορείς να μιλάς σε έναν άνθρωπο ηλικιωμένο, να του μιλάς, του λες, πούμε. Δεν πάει, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Θυμάμαι και ανθρώπους και φορά και παιδιά τη εκκλησία, έτσι νέα παιδιά σου, τα οποία θυμάμαι κάποτε είχα μια συνεργασία με κάποια παιδιά και ήταν και κάποιοι άνθρωποι μεγάλοι. Έχω τόσα χρόνια ποτέ που δεν του είπα με το μικρό του όνομα. Εκείνη από τη δεύτερη συνεδρία που είχαμε, αποκαλούσα του ανθρώπου του εκεί του μεγάλου με το μικρό του όνομα. Μιχαλάκι, Κωστάκι, Γιαννάκι. Εγώ βρέθηκα τόσα χρόνια, εξομολογούνται κοντά μου αυτά, πάντα με το κύριε και κύριε τάδε και κύριε τάδε όχι γιατί το κάνουν από προσωποληψία αλλά ξέρω εγώ από μια ανασεβασμό που κατεύχθηκε από μόνο του, α πούμε τώρα εσύ ένα παιδάκι 20 χρονών, 22 χρονών έναν άνθρωπο μεγάλο, 65-70 χρονών να του μιλάς με αυτόν τον τρόπο και λέει, είναι δεν καταλαβαίνουν ότι δεν είναι ωραίο πράγμα δηλαδή χάνουμε και την αίσθηση πλέον του σεβασμού προ τον άλλον άνθρωπο σίγουρα εδώ ο Απόστολος Ιάκωβος όταν λέει να μην είμαστε προσωπολίτε δεν εννοεί και το αντίθετο να είμαστε δηλαδή σοπεδωτικοί, να γίνουμε έναν αρχικοί. Αλλά εννοεί ε, να μην κάνουμε πράγματα ε, υστερο, με ιστορροβουλία συμφεροντολογικά και κολακευτικά, με κολακίες και να δείξουμε πρόσωπο κτλ. Όχι έτσι. Εντάξει, μπήκε στην εκκλησία κάποιο άνθρωπο που έχει κάποια θέση, όρια, θα το βάλουμε καθίσει. Δεν θα περίφρονο τον φτωχό, επειδή είναι δηλαδή, να τον πετάξω έξω ή να τον πω εσύ στο σκαπνάκι που βάζω πόδια, τα πόδια μου πάνω. Έτσι. Ούτε τον έναν άκρο, ούτε τον άλλον άκρο. Δεν θα περίφρονο κανέναν άνθρωπο. Αλλά και από την άλλη πλευρά, όταν κι ένα α πούμε ο οποίο δεν είναι η θέση ότι να πάει να κάτσει μπροστά και πάει ε, να κάτσει από μόνο του, εφυσικό να του πεις, Κοίταξε παιδί μου, δεν είναι η θέση σου εδώ. Αυτή η θέση είναι για κάποιον άλλο άνθρωπο. Που οι θέσει του, ας πούμε, το αξίωμα του κλπ. πετύχει να καθίσει εδώ. Κάθίσει κάπου αλλού. Κάπου, όχι έξω από την εκκλησία, όχι κάτω στον πάτομα. Αλλά να του βρούμε μια θέση. Γιατί να συμπεριφερθούμε με μια αξιοπρέπεια και ένα σεβασμό. Γιατί κάθε άνθρωπος είναι εικόνα Θεού. Κάθε άνθρωπος. Ο Χριστός μα είπε να μην περιφρονούμε κανέναν άνθρωπο. Ούτε ακόμα και αν είναι, δεν έχει τα λογικά του ακόμα είναι άνθρωπος θέλει και αυτός το σεβασμό του και την αγάπη του ούτε τον άκρο λοιπόν της περιφρόνησης γιατί είναι φτωχό, γιατί δεν έχει τίποτα αλλά ούτε και τον άκρο ε, της ε, αναρχίας και ιδιαίτερα ξέρω εγώ προς τους ο, ανθρώπους που έχουν κάποια θέση γιατί και η αναρχία δεν είναι το ωραίο πράγμα και η αναρχία δεν είναι εκ του ο Θεός έχει ιεραρχία και στα επίγεια και στα επουράνια, έτσι. Και οι Άγιοι έχουν τάγματα και οι Άγγελοι έχουν τάγματα. Βλέπετε, είναι τάγματα που είναι πιο κοντά στο Θεό αγγελικά, τάγματα που είναι, πούμε, διαφορετικά, τάγματα Αγίων, ξέρω εγώ. Υπάρχει μια τάξη, γενικά, σε όλα τα έργα του Θεού. Και στη γεννα αυτή υπάρχει μια τάξη. Δεν μπορεί να λειτουργήσει η γη χωρίς τάξη δεν μπορεί να λειτουργήσει τίποτα, ούτε εργασία μπορεί να σταθεί, ούτε κράτος, ούτε οικογένεια, ούτε θεσμού, ούτε κανένα. Κάθε πράγμα θέλει την τάξη. Και οι νέοι άνθρωποι σήμερα, δυστυχώς, ε, παθαίνουν σε μια τάση αναρχίας. Το όχι το νεότητα, το όχι εγώ, η εποχή μας που συνέχεια προβάλλει το κακό, α πούμε, Ανθρώπου που έχουν κά κάποια θέση. Θυμάμαι το όταν ήμουν Στάγιον Όρο, κάποιο περίπου ήθελα να γίνει μοναχό, εσκανδαλίζεται από του μοναχού οι οποίοι τιμούσαν του άφχοντε. Δηλαδή, ερχόταν ένα υπουργό. Βγαίναμε όλοι στην πύλη τη Μονή με το Ευαγγέλιο κτλ. να τον υποδεχθούμε, χτυπούσαν οι καμπάντε, ψάλαμε, τον βάζαμε στην εκκλησία με ψαρμού κτλ. Έτσι είναι η παράδοση, η χιλιόχρονη παράδοση του άγειου Εκείνο ανέφερε, Μα τι κάνετε τώρα, αυτό είναι έτσι, είναι έντονο. Μα δεν μα ενδιαφέρει τι είναι αυτό. Δεν δεν, πόσο το λένε, δεν μα νοιάζει. Μα ενδιαφέρει ότι έχει μια θέση, αυτή είναι η τάξη τη Εκκλησία. Έτσι υποδεχόμαστε έναν υπουργό, έναν άνθρωπο που έχει μια θέση. Γιατί θέλουμε να τιμούμε τον άλλον άνθρωπο. Και ε, δυσκολευτήκαμε όλοι στο να μπούμε σε αυτή την νοοτροπία. Τον, τον άλλο και όταν βλέπαμε του γέροντε οι οποίοι συμπεριφέρονται με τόσο σεβασμό. Εγώ θυμάμαι, χειροτονήθηκα ιερομόναχο των 3 χρονών, των τριών και μισών. Ήμουν παιδάκι. Αφού πήγα στον γεροπαίσιο και του λέω: Γέροντε, τι θα κάνω. Ντρέπομαι. Με. με ρωτούν πόσο χρονών είμαι και ντρέπομαι. τα γεροντακια γεροντάκι 70-80 χρονών και με έβλεπαν επάνω ιερομόναχο εκεί ήταν απλή μοναχή και μου το χέρι μου. Και στο άγιονόρο δεν έχει ευγένεια κάποιο δεν δέχεται να σου φιλήσει το χέρι σου. Τέτοια πράγματα δεν έχει. Εκεί είσαι ιερέα, θα σου φιλήσει το χέρι σου ο μοναχό, έστω και αν είναι 100 χρονών. Εσύ στην αρχή δεν το έχω πίσω, αλλά τα γεροντάκια σκαρναρίζονται. Μου λέει ένα μια φορά, Πάτρε, γιατί δεν μα αφήνει το χέρι σου φιλήσουμε» Λέω ντρέπομαι. λέει, αν τρεμπό σου να μην γίνει ιερέα. Σαν μήνυμα να ακούγεται. Ή ένα άλλο μου λέει, Δικό σου το χέρι, Πάτρε μου. Ή το χέρι σου νομίζεις προς κοινό. Εγώ τον ιερέα τιμώ. Το χέρι το δικό σου, με ενδιαφέρει εμένας που το χέρι σου. Αλλά είσαι ιερέας, εγώ παίρνω βλογία από τον ιερέα. Λοιπόν, λέω Γιώργο Παΐσιος πόσο χρόνο είσαι. Του λέω 23. Λέει πόσο χρόνο πρέπει να περνέσουν για να γίνεις ιερέα. Λέει, 30. Λέει, 23 σου νήμουν 7 χρόνια, λέει. Είμαι εγώ 57, να σου δώσω 7 και να γίνω 50 και να γίνεις εσύ 30". Ας τι βέβαια. Αλλά θέλω <τυμώ> να ποντρεβόμαι, 24 χρόνια ήταν πνευματικός. Έρχονταν άνθρωποι να εξομολογηθούν και ποντρεβόμουν πιο πολλοί από εκείνους. Διότι ήμουν ε, ε, παιδάκι, μικρό παιδάκι. Και χόλουσα γεροντάκια, γεροντάκια σε σκήδη, ας πούμε, με ασκητές άνθρωποι, οι οποίοι είχαν 40, 50, 60, 70 χρόνια στην έρημο και εγώ ήμουν ένα παιδί και χόλουσα να εξομολογηθούσαμε τις αμαρτίες τους να με ρωτήσουν, έχει ευλογία να κοινωνήσω έχει ευλογία να κάνω ότε να μου δώσει την ευχή σου να πάω ξέρω εγώ να κάνω τένα, αυτό το πράγμα και εγώ είμαι έναν παιδάκι μου και έβλεπε κανεί αυτόν τον σεβασμό των μεγάλων ανθρώπων οι οποίοι δεν κοίταζαν το πρόσωπο σε διέφερουν το πρόσωπο σε διέφερουν όμως ο θεσμό είσαι ιερέα, είσαι ηγούμενος ξέρω εγώ δεν έχει σημασία. Σε, σε, σε αντιμετώπιζαν πάρα πολύ, δηλαδή, σωστά, ταπεινά, χωρίς ίχνη κολαγία, Δεν είχε προσωποληψίες και κολαγίε, Αλλά από την άλλη πλευρά δεν είχε και να τα ισοπεδώσεις όλα. Είδαμε γεροντάκια στο Άγιον Όλος που είχαν νέους ηγουμένους σε ένα μοναστήρι που πέθανε ο ηγούμενος νέος. Ο υπόμενος ηγούμενος ήταν 27 χρονών. Και τα γεροντάκια που είχαν χρόνια εκεί, το έλεγα γέροντα. Και του έβαζα μετά να του φύγω το από και ήταν ο γέροντα. Ο 27χρονο, τα γέροντα σε 70χρονο. Κι όμω ήταν γέροντα. Δεν κατηργούσαν ε, Αυτό που ήξερα Ποιο είναι αυτό που χτεσινόφωρα χτε ή ήξερα ακόμα γιατί να δεν έβγαλε και είναι γέροντα. Και δεν ξέρω εγώ να τον ρωτούμε τι θα κάνουμε για το φίλο με το χέρι του. Και να παίρνουμε την ευχή του. Δεν σκέφτονταν με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι. Και ε, χρειάστηκε να πούμε και να μπούν οι νεότεροι σε αυτήν την νοοτροπία που κρύβει ταπείνωση, σωστή ταπείνωση, η γη. να δει τον άλλον άνθρωπο όμορφα. Ούτε από την μια πλευρά να κλείνει, να τον περιφρονήσεις. Θα και ποιο είναι αυτό και ποιο ο λογαριάζει. Άστον Ούτε από την άλλη πλευρά βέβαια να τον κολακεύει με προσωποληψία για να αποκτήσει κάτι από αυτόν ή ξέρω εγώ να δείξει ότι κάτι είσαι. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Με μια υγεία, σωστή να σταθεί απέναντι στον άλλον άνθρωπο ανάλογα με την ηλικία του, τη θέση του, τον τόπο του, ξέρω εγώ, όλα αυτά να του συμπεριφερθεί. Διότι λέει εδώ ο Απόστολο Παύλο, Διότι αν πει κάποιον μέσα συναγωγή σας σα που είναι πλούσιο και του πείτε ότι επειδή φοράει ωραία και κάτι εδώ, ή το άλλο φτωχό να τον πετάξει στην άκρα, αυτό λέει δεν σημαίνει ότι κρίνεται με προσωπολιψία. Πράγματι και όντως έχει είναι το, φαίνεται, για να το λέει ο Απόστολος Ιάκωβος αυτό το πράγμα. Άρα, λοιπόν, εμείς ε, πρέπει να ξέρουμε τα όρια και πρέπει να κρατούμε και τα όρια μας, εμείς οι Δηλαδή, στιμάμαι ε, κάποτε ένας γέροντας, πήρε μια αλευθότητα από μια, ένα μοναστήρι γυναικείο, και το έκαμε, πήρε ε, 8-10 μοναχέ, και το μεταφίστευσε σε ένα άλλο μονάτι που ήθελε να το παντρώσει. Έβαλε σαν ηγουμένη μια μοναχή, η οποία ήταν πολύ ταπεινή. Και τη είπε: Ήρθε ηγουμένη, γερώντησε. Αλλά όπω αυτή η καημένη, από την πολύ τη ταπείνωση, αντί να λέει τι πρέπει να κάνουμε, ρωτούσε. Έλεγε, Αδελφία, ε, είναι ευλογημένο πούμε, να σκουμπίσει την αυλή. Ε, είναι ευλογημένο να μαγειρέψει σήμερα. Δεν έλεγε Οπότε, καταλάβετε, καταλάβατε, γίνονταν χάο. Ε, αντί να, να πει την να κάνω, όπω θέλετε, του έλεγε. Εκόντεψε ένα μήνα, διάλεξε τα πάντα. Πήγε ο Γιάννη και τη είπε: Κοίταξε, δεν γίνανε αυτά τα πράγματα. Είσαι εγγουμένη, οφείλει, δεν θα ρωτά. Θα λες, αδελφοί, σήμερα θα μαγειρέψει. Αδελφοί, εσύ σήμερα θα σκουπίσει. Εσύ σήμερα να πα στην εκκλησία. Αυτή την ώρα θα γίνει η λειτουργία. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει κάποιο να πάρει αυτή την ευθύνη. Δεν μπορεί να ρωτάς. Δηλαδή, και στου άλλου να δίδω με προτεραιότητα ανήκει η θέση τους, αλλά και όταν εμεί είμαστε μπροστά, έχουμε μια ευθύνη. Εργάζομαι, είμαι διευθυντή σε μια εργασία, είμαι πατέρα, είμαι σύζυγο, είμαι επίσκοπο, είμαι οτιδήποτε. Ε, είμαι στο σπίτι, οφείλω να δώσω μια. Εάν πρέπει, ναι, θα δώσω την εντολή. Και μάλιστα, και αν πρέπει, θα είμαι και ανυποχώρητο. Και αν πρέπει, θα τιμωρήσω ακόμα κιόλα. Εάν χρειάζεται, να, να δώσω τι συνέπειε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν στέκομαι δηλαδή. Δεν στέκει, δεν λειτουργεί, α πούμε. Ούτε η οικογένεια λειτουργεί, ούτε σχολείο λειτουργεί, ούτε τίποτα δεν λειτουργεί. Βλέπω κι εγώ που πάω στα σχολεία όλη τη πόλη και επαρχία. Βλέπει, κάθε σχολείο. Αμέσω καταλαβαίνει τι γίνεται με τον διευθυντή. Αν ο διευθυντή σε μαλακό λέει, Σιωπή, σιωπή, σιωπή. Πού να σιωπήσουν, Και τα θηρία σιωπού, Δεν σιωπούμε τίποτε. Εάν ο διευθυντή ξέρει την τέχνη του ηγέτη, μόλι εμφανιστεί, αμέσω άκρα του τάφου Οπότε καταλαβαίνει, λέει, εντάξει, είσαι καλό ρε παιδί μου, αλλά δεν κάμνη να σε μπροστά σου. Το στο σχολείο. Γίνεται χάος εδώ μέσα. Δεν μπορεί να... Έτσι ε, ακούει κανένας. Γελούν, μιλούν, σπρόκρονται, εκτροτούσαν ένα τον άλλο. Οφελεί στο σχολείο με αυτόν τον τρόπο. Η καλοσύνη σου κάνει μια ζημιά στο τέλος. Και κατά φορά τι χωρίς, Με την καλοσύνη τους ζημιώνουν τα παιδιά τους. Μα να μην το στενοχωρέσουν, να μην το πω... Ε, μην το στενοχωρέσουν, άρχονται να Άρα λοιπόν η διάκριση και σ' αυτόν τον τομέα χρειάζεται. Και στον εαυτό μας όταν έχουμε μια θέση που πρέπει να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο και στους άλλους ανθρώπους που είναι απέναντί μας είτε να του απονείμω με τη θέση που πρέπει να έχουν να τους σεβαστούμε χωρίς ίχνη αρρωστημένων συναισθημάτων και προσωποληψίας. Και πάμε παρακάτω. Ακούσατε στο στίχο 5, ακούσατε αδελφή μου αγαπητοί, ο Θεό εξελέξατε του φτωχού του κόσμου, πλουσίου εμπιστή και κληρονόμου τη βασιλεία, είσαι πυγκύρατο τη αγαπόσην αυτών, λέγει ο, ο Απόστολο Ιάκουβο. Ακούστε, αδελφοί μου αγαπητοί, ο Θεό διάλεξε αυτού που για τον κόσμο είναι να γίνουν πλούσιοι στην πίστη και να κληρονομήσουν τη βασιλεία του. Αυτή που υποσχέθηκε σε όσου τον αγαπούν. Μάλλον το λέμε ερωτηματικό βέβαια στο κείμενο. Δεν διάλεξε, λέει ο, πτωχός, ο Θεός, τους φτωχού του κόσμου να γίνουν πλούσιοι εις πίστη και κληρονόμοι της βασιλείας, της βασιλείας που υποσχέθηκε σε αυτούς που Τον αγαπούν. Να θυμηθούμε τον μακαρισμό του Χριστού, μακάρι το χείτο πνεύμα ότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Βέβαια δεν τους στα χρήματα, αλλά των ταπεινών άνθρωπων. Εδώ, όμως, ο Απόστολος Ιάκωβος εννοεί και του πτωχού, Γιατί, ε, συνήθως ένας άνθρωπο είναι και ταπεινός. Και μετά, ο πτωχός άνθρωπος, ο οποίος σηκώνει την πτωχία του με υπομονή, με κατερία, ε, χαίρεται, ας πούμε, στη κατάσταση που βρίσκεται. Και ο πτωχός είναι στην πτωχία του και ο πλούσιος των πλούτων του και δεν αισθάνεται ας πούμε του λείπει για να αγωγίζει και να, να βαλικομεί και να δημιουργεί καταστάσεις μες στη ψυχή του έτσι ε, δυσάρεστες και αρνητικές. Τότε σε αυτό το πτωχόν άνθρωπο δουλεύει η χάρη του Θεού και αυτά από τα οποία του λείπουν και τρόπον να είναι αντικειμένος σε αυτή τη ζωή το δικαιώνει ο Θεός αιώνια. Και λέει εδώ και τι περιφθάνει το φτωχό, ο Θεό, αυτού του φτωχού, α πούμε, τρόπον την αγαπά. Ο Θεό πάντοτε ε, εξομοιώνεται τον εαυτό του με του φτωχού, με του περιφθονημένου, με του ανθρώπου που δεν του έδινε κανένα σημασία. Όχι για να τιμήσει τόσο το γεγονό τη φτώχεια, σαν γεγονό, αλλά για να δείξει ότι ο Θεό ε, των ταπεινών άνθρωπων ευλογεί. Μπορεί να είσαι φτωχό, να μην έχει χρήματα και όμω να έχει μεγάλο εγωισμό. Πολύ μεγάλο εγωισμό. Έτσι. Και μπορεί να είσαι πλούσιο και να είσαι πολύ ταπεινό άνθρωπο. Υπάρχουν φτωχοί οι οποίοι έρχονται και λέει: Ξέρει, έχω ανάγκη να με βοηθήσει. Δώσ' μου μια βοήθεια. Εντάξει, να σου δώσω. Του δίνει, ξέρω εγώ, 30 λίρε. 30 λίρε, πάρτε, δεν ξέρω. Τι με πέρασε, τι άλλο, αν δεν σπάρει εσύ. «Ναι, παιδάκι μου, τόσα μπορώ να σου δώσω!» Πάρ' το και πες ευχαριστούμε το άλλο αυτό, αφού αυτή τη στιγμή ζητάς. Δεν θέλει, πες το εξυπάρχεις, κοίταξε, θέλω να με βοηθήσει, αλλά θέλω να με βοηθήσεις από ένα ποσό και πάνω. Δηλαδή, αυτοί όλους ο τρόπο καλά δεν σε πέρασες για ζητιά μου. Αλλά όπως διδασκήματα, τι είναι αυτό το πράγμα. Τόσα μπορώ ή τόσα θέλω ή, ξέρω εγώ, αυτή τη διάρκεια δεν συνέχω. Θα αντιμετωπίζουμε συχνά αυτού το πράγμα, πάρα πολύ συχνά. Ο κύριος Νίκο ξέρει, θα θυμάται τα... <laughs> Μόχρι την ξύλο ποτέ έχουμε να φάμε κάποια φθόρα. Έρχεται, θέλει μια βοήθεια. Α, δεν μπορώ, παιδί μου, τόσα χρήματα. Να σου δώσω, ξέρω εγώ, λιγότερο, όσα μπορώ. Γιατί μετά από ώστερα έχει άλλο. και μετά άλλον, άλλον, άλλον. Και έχει πέντα την ημέρα σαν εσένα. Πώς θα κάνω, βλέπεις όσο μόνος από κάτι. Τα πετάει, φωνάζει, βρίσκει, ξέρω εγώ τι με πέρασε σε μένα την ιστορία σου. Οπότε λέω και τα φοράει σένα. τι με πέρασε σε μένα. Λέω και εσύ τι με πέρασε σε μένα. Ε, δηλαδή εσύ με πέρασε σε μένα, ότι εγώ με ονάστησα, α πούμε, και σου δίνω εκατομμύρια. Εγώ δεν σε πέρασα για τίποτα. Είπε να σου δώσω μερικά χρήματα. Ό,τι μπορώ σου δίδω. Αλλά και εσύ με πέρασε, α πούμε, και με Και δεν σου δίδω, αφού δεν, έχω, δεν μπορώ, δεν έχω, δεν έχω άλλη δυνατότητα τι να κάνω. Γιατί μια άνθρωπο έφυγε ένα άνθρωπο και μου ζήτησε 5.000 λίρε για να πάει εκδρομή. <Κι> και όταν δεν του έδωσα, γελάτε, αλλά κάποια φορά τραβά τα μαλλιά σου. Δεν έχω παιδί μου, α πούμε, και νέο άνθρωπο. Δεν είχα το όνομα του θεώρηση, δεν έχω τόσα χρήματα. Μα και να είχα, θα σου τα δει να πα εκδρομή. Και από τότε, α πούμε, δεν έφυγε από την εκκλησία, δεν έρχονταν να ξομολογηθεί. Δεν, έχω τον, δεν ναι, έρχεται έξω το γλυκαμπιτό, ρεχάτει κοίτας πάντος. Δεν το βλέπω, δεν έχω σε κάθε σχέση. Δεν το λέμε πρόσβαλε. Σε πρόσβαλα που δεν σου έδωσα πέντε χιλιάδες, δηλαδή να πας εκδρομή. Και δεν είμαι πρόσβαλες εσύ εμένα που μου ζήτησε 5.000 για να πας εκδρομή. <laughs> δηλαδή... Τι γίνεται εδώ πέρα, ας πούμε. Δηλαδή, ο, ο, ο, ο εγωισμός δεν ταυτίζεται πάντοτε με, το, με, το, με, το, με τον πλούτο. Ένα πλούσιο άνθρωπο μπορεί να πα σπίτι του και να του πάρει ας πούμε, ένα κομμάτι χαρτί. Μια μικρή κολίτσα, το οποίο ευχαριστώ και να το τιμήσει και να το χαρεί. Που μπορεί να μπορούσε να κάνει, ξέρω χρυσέ τέτοιε. Αλλά το δέχεται. Δεν το απορρίπτει. Το δέχεται και με τα ευχαριστία. Μπορεί μια μικρή να δώσει ένα φτωχό, αλλά έχει τόσον εγωισμό, τόσο εγωισμό, δεν σου έκανε μια χαρτινή κολίτσα που έδωσε. Πάτει, Άρα, δεν σημαίνει πάντα ότι ο φτωχός είναι ταπεινο και ο πλούσιος είναι εγωιστής. Είδαμε και πλουσίους ταπεινούς και φτωχούς εγωιστές και ήταν αντίθετα βέβαια. Βέβαια είναι γεμονός ότι ε, άλλο να είσαι πλούσιος και άλλο να είσαι φτωχός. Έτσι. Άλλο λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόσομος να κάθισε πά στο χώμα και άλλο κάθισε πας στο θρόνο των χρυσών. Θέλει δύναμη, θέλει δύναμη ψυχής. Τα κάθεσαι χαμέ στο χώμα, δεν έχει τον καρέκλα να είσαι υγιή πνευματικά και να το αντιμετωπίζει μια φωτιά Και θέλει και δύναμη πνευματική, όταν κάθεσαι στου χρυσού χρόνου, πάρει να είσαι ταπεινό άνθρωπο και να πει τι είμαι εγώ, α πούμε. Και τι είναι αυτά τα πράγματα. Μία ματιότητα και τίποτε άλλο. Άνθρωποι είμαστε όλοι. Και να μην περιφρονεί τον αδελφό σου και να τον βλέπει και καλύτερον ακόμα από σένα. Ο Θεός λοιπόν, του ταπεινούς, στους ταπεινούς δίδει την βασιλεία Του, αλλά και κάθε άνθρωπος που στον κόσμο αυτό θεωρείται περιφρονημένος, έχει από τον Θεό τη δικαίωση και έχει από τον Θεό μια ευλογία, να σημαίνει, ότι οι άλλοι τον περιφρονούν και ο κόσμος δεν το λαμβάνει υπόψη, αν το λαμβάνει υπόψη ο Θεός. Και προχωρεί ο Απόστολος, λέγοντας, εμείς δε ετοιμάσατε τον φτωχόν, εσείς λέει, ε, ατιμάσατε τον φτωχόν άνθρωπο, δεν τον ετοιμήσατε, τον περιφρονήσατε, γιατί ήταν η περίσταση που μιλά για αυτόν τον τρόπο. Στηλιτεύει ο Απόστολος αυτή τη συμπεριφορά των τότε χριστιανών που περιφρονούσαν τον άλλον άνθρωπο, γιατί απλώς και μόνο ήταν φτωχός. Και προχωρεί. Ούχοι πλούσιοι καταδυναστεύουν συνειμόν και αυτοί έλκουν συνειμάσεις κριτήρια. Και του λέει, Δεν είναι οι πλούσιοι λέει, που σα καταδυναστεύουν και σα παίρνουν στα δικαστήρια. Τρόπον του λέει, Γιατί του φτωχού του περιφρονάτε, όπω τότε τα δεδομένα τη εποχή Ο, ο φτωχό ήταν του πλουσίου. Έχουν ε, δούλοι οι πλουσίου. Και του λέει ο Απόστολο, Δεν είναι οι πλούσιοι που σα έχουν δούλου του και που σα παίρνουν με έναν τρόπο πούμε, που απάδει στη σωστή χριστιανική σας στάση και ιδιότητα Ούτε αυτοί βλασφημούν το καλό όνομα το επικληθένε φυμάς δεν είναι αυτοί οι πλούσιοι οι οποίοι βλασφημούν το όνομα το οποίο έχετε σαν Χριστιανοί. ή μεν την όμων τελείτε βασιλικών κατά τη γραφή αγαπήσεις τον πλησίος σε αυτόν καλώς πείτε εδώ τα βάζεις τα πράγματα στη θέση του. Εάν λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, κάνετε αυτά που κάνετε γιατί αγαπάτε τους αδελφούς σας και φυλάτετε τον Βασιλικό Νόμο, τον Νόμο του Θεού, να αγαπάτε κάθε άνθρωπο και τιμάτε και φτωχούς και πλουσίου, καλά κάνετε. Γιατί είστε άνθρωποι που αγαπάτε και αγαπάτε όλους. Είτε φτωχός είναι, είτε πλούσιος είναι, τον αγαπάτε. Εάν όμως λέει, είδε προσωποληπτείτε, αμαρτή ανεργάζεστε, ελεγχόμενοι υπό τον νόμος παραβάτε εάν όμως αυτό που κάνετε και τιμάτε τους φτωχούς τους πλουσίους και ατιμάζετε τους φτωχού το κάνετε κατά προσωποληψία γιατί θέλετε να φαίνεστε καλοί ή να έχετε φίλους τους πλουσίους ή ξέρω εγώ ας πούμε να λένε ότι οι πλούσιοι καλά λόγια σας αυτό το πράγμα είναι αμαρτία δεν κάνετε καλά Για ελέγχεστε από τον νόμο του Θεού σαν παραβάτε. Διότι όποιος ώστις όλων τον νόμο τηρήσει τέσιδε δε ενεί γέγονε πάντον ένοχος. Διότι, λέει, εκείνο ο οποίος τηρεί τον νόμο του Θεού αλλά έστω και σε ένα σημείο φταίει, δεν τον τηρεί τον νόμο του Θεού, αυτός ατιμάζει όλον τον νόμο του Θεού. Δεν μπορείς να διαλέγεις και να πεις, ξέρεις εγώ αυτά τα κάνω και άλλα δεν τα κάνω. Ετιμάς τον, τον νόμο του Θεού και τον φυλάτης θα φυλάξεις ολόγυρον τον νόμο. Διότι εκείνος που είπε να μην μυχεύσει, είπε και να μην φωνεύσεις. Εάν δεν δε μοιχεύσεις, όμως φωνεύεις, πάλι έγινες παραβάτης του νόμου. Έτσι να λέτε και έτσι να πράκτετε. Ως δια ελευθερία ελευθερίας κρίνεστε. Πάντοτε να μιλάτε και να ενεργείτε σαν άνθρωποι που μέλετε να κριθείτε με τον νόμο της ελευθερίας γιατί στην τελική κρίση δεν θα υπάρχει έλεος για αυτό που δεν έδειξε εσπλαχνία για τον όμω, η τελική κρίση θα είναι θρίαμβος και τελειώνει εδώ η ενότητα αυτή να μιλάτε λέει ο Απόστος και να κρίνετε και να κάνετε τις πράξεις σας με τον νόμο της ελευθερίας όχι αποκινούμενη από πάθη όχι από πάθη αλλά σαν ελεύθεροι άνθρωποι με την αγάπη του Θεού, με την ελευθερία του Θεού, να συμπεριφέρεστε και να κινείστε ανάλογα με την ελευθερία. Διαφορετικά, ή αν κινείστε ανάλογα με τα πάθη σας, τότε είσαστε δούλοι των παθών σας και ένοχοι ενώπιον του Θεού. Γιατί στην κρίση θα είναι και, και πώς πρέπει να κινούμαστε. Λέει με εσπλαχνία, γιατί η κρίση του Θεού, για αυτόν που δεν ήταν αισπλαχνός, θα είναι χωρί εσπλαχνία. Εάν εσύ δεν είσαι ένα λαχνό, μην περιμένει να κρυθεί με εσπλαχνία. Διότι νικά την δικαιοσύνη η εσπλαχνία. Κατρακαφκάται έλεος κρίσεως, λέει. Διότι τελικά η κρίση του Θεού, αυτό θέλει να πει, θα είναι η εσπλαχνία του Θεού. Ο Θεό δεν κρίνει με την ανθρώπινη δικαιοσύνη, αλλά με την αγάπη του. Και άλλη είναι η δικαιοσύνη του Θεού και άλλη δικαιοσύνη των ανθρώπων. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι πολύ διαφορετική από την δικαιοσύνη των ανθρώπων. Και αυτό λέει και ο Αβάσισσάκ, να μην πει στον Θεό δίκαιο. Ο Θεός δεν είναι δίκαιος, ο Θεός είναι αγάπη. Γιατί αν είναι δίκαιος, τότε πώς ανατέλει τον ήλιον επί δικαίους και αδίκους και βρέχει επί και αγαθούς. Έπρεπε να βρέχει στους ακαλούς και στου τα ακούν να μην βρέχει. Έπρεπε να, ε, να τιμωρά τους κακούς και τους καλούς να τους έχει καλά. Αλλά βλέπει ο Θεός σε όλους έχει την αγάπη Του. Ακαμιά φορά μάλιστα και αυτούς που είναι πιο ανταχτί, σαν να τους βοηθά περισσότερο να πει κανείς. Έτσι, Αν τα παράπονα που έχουμε εμείς, τα καλά παιδιά Του τα. Ότι εμεί που είμαστε καλοί και πάμε στην Εκκλησία και πάμε ομιλίε και διαβάζουμε και προσευχόμαστε έχουμε τόσα βάσανα, ενώ οι άλλοι δεν έχουν. Λες και αν έχουν και άλλοι, θα γίνουμε καλύτερα εμείς δηλαδή. Ε, είναι ανθρώπινες μικρότητες. Ε, ο Θεός συμπεριφέρεται απέναντι στον άνθρωπο με την αγάπη. Και η αγάπη δεν είναι σύμφωνη με την ανθρώπινη δικαιοσύνη. Η ανθρώπινη δικαιοσύνη είναι σου πήρε το, σε ρωγό, τα λεφτά σου, πάρ' τα λεφτά του ή πάρ' τα πίσω, ας πούμε. Η παρ τα πισω α πουμε η δικαιοσυνη και η αγάπη της είναι άλλη. Σου είπε να πάει σε έναν πίλη, πήγαινε δύο. Σε χτύπησε στη μία πλευρά, γύρισε και την άλλη. Και εδώ είναι που πάλι θα πω ότι χρειάζεται η μεγάλη αρετή της διακρίσεως. Έτσι. Ώστε ούτε από τη μία πλευρά να πέσει, ούτε από την άλλη πλευρά να πέσει ούτε να γίνεις σκληρός και να κρίνεις με την υποτιθέμενη δικαιοσύνη και πηγαίνεις με το γράμμα του νόμου και σκοτώνεις τον άλλον άνθρωπο, αλλά δεν και και την άλλη πλευρά να γίνεις τελείως απρόσωπος και άβουλος και να μην ξέρεις τι σου γίνεται, γιατί τάχα, ας πούμε, ε, έχεις αγάπη. Γιατί κι αυτός που έχει αγάπη έχει εγνώσει την αγάπη, ξέρει τι κάνει. Δεν έχει αγάπη γιατί είναι άγουλο, αλλά η γνώση του αφήνει τον εαυτόν του εις τη αγάπη. της αγάπης. Θυσιάζεται εγνώση του για τον αδελφό του, όχι γιατί δεν ήξερε τι να κάνει. Νομίζω αυτά έχουμε να πούμε. Χριστέ φω το φως του αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον τον εις στον κόσμο. Σημειωστεί το ευθυμάστο φως του προσώπου σου. Είναι με τα φως του απρόσφιτο. Και τα διαβήματα εμώ προς εργασία τον εντολό σου. Πρεσβείεσαι Παναχράνους του και πάντος στον Αγίον αμή. Δι' Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε έσου Χριστέ ο Θεός ελέησουν ημάς αμήν. Καλό βράδυ!